Κεφάλαιο Νίτα, σελίδα 682, στήχη 1 έως 13, το σκάνδαλο από τα ειδωλόθητα. 1. Έρχομαι τώρα εις άλλο ζήτημα. Δια τα κρέατα των ζώων που έχουν προσφερθεί θυσία στα τα είδωλα, εξεύρωμεν ότι όλοι έχουμεν γνώση. 2. Η γνώσις γεμίζει την ψυχή με φούσκωμα και έπαρσην, ενώ η αγάπη οικοδομεί των πλησίων. Το να φουσκώνει δεν κανείς για την γνώση του είναι ανόητον. Πράγματι, εάν κανείς φαντάζεται ότι ξέβρει κάτι, αυτός δεν έχει γνωρίσει τίποτε ακόμη, καθώς πρέπει να το γνωρίζει. Τρία. Εάν όμως κανείς αγαπά τον Θεόν, αυτός έχει γίνει πολύ στενός γνώριμος του Θεού και ω οικείος και ευνοούμενό του φωτίζεται υπ' αυτού και οδηγείται στην αληθινή γνώση. Τέσσερα. Ως προς το ζήτημα λοιπόν του αν πρέπει να τρώγομεν τα ιδολόθητα γνωρίζομεν ότι κανένα είδωλο δεν έχει ύπαρξη πραγματικήν στον των και ότι κανένας άλλος θεός δεν υπάρχει παρά μόνον ένας, ο αληθινός θεός. 5. Διότι και αν υπάρχουν λεγόμενοι, αλλά όχι και πραγματικοί θεοί, είτε στον των ουρανών είτε επί της γης, καθώς βέβαια υπάρχουν ψευδοθεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, και αυτοί είναι οι δαίμονες που κρύπτονται κάτω από τα είδωλα και τους θεούς των εθνικών 6. Δι' εμάς όμως υπάρχει ένας Θεός, ο Πατήρ, από τον οποίο έγιναν τα πάντα και δι' αυτόν οφείλουμε να ζώμεν και σε αυτόν οφείλουμε να αποβλέπομεν και εμείς ω τελικών σκοπών της ζωής μας και ένας υπάρχει Κύριος, ο Ιησούς Χριστό, δι' του οποίου έγιναν όλα και εμεί ανεγενήθημεν δι' αυτού Επτά. Αλλά ενώ όλοι οι χριστιανοί έχουν τη γνώση ότι ένας και μόνος Θεός υπάρχει, δεν έχουν όμως όλοι σαφή και καθαράν την γνώση για τα ειδωλόθητα, μερικοί δε από τους χριστιανούς με το εσωτερικό φρόνημα και τη συνήθεια ότι το είδωλο που ελάτρευαν άλλοτε είναι πραγματική Θεό της, τρώγουν ακόμη έως τώρα τα κρέατα ως πραγματική θυσία που προσεφέρθει στους Θεούς. Και η συνείδησή των λοιπόν, επειδή είναι ασθενή, και δεν έχει φωτιστεί αρκετά, μολύνεται και ταράτεται και αναστατώνεται δι' αυτό που έκαμαν. 8. Ενώ δε ο ασθενή αδελφό βλάπτεται, συ δεν έχει να κερδίσει τίποτε από το φαγητό αυτό. Δεν είναι το φαγητό που μα παρουσιάζει ευαρέστουση των Θεών. Διότι ούτε αν φάγομεν ευδοκιμούμεν και προοδεύομεν στην αρετήν, ούτε αν δεν φάγομεν υπολοιπόμεθα και μένομεν πίσω ει αυτήν. 9. Προσέχετε όμως μήπως το δικαίωμα αυτό που έχετε να τρώγεται από όλα, ακόμη και ειδωλόθητα, γίνει αιτία να αμαρτήσουν οι ασθενεί κατά την πίστη αδελφή σας. 10. Επόμενο δε είναι να βλαβούν σοβαρά οι ασθενεί αδελφοί. Διότι αν κανείς από αυτούς ήδη σε που έχει την ορθή γνώση να κάθεσαι στο τραπέζι κάποιου ναού των ειδόλων... Δεν θα στερεωθεί η συνείδησή του, αφού αυτός είναι ασθενής αδελφός, να τον τα ως κάτι ιερών και ευλαβίας άξιων. 11. Και θα χαθεί παρασυρώμενος η ιδωλολατρίαν ο αδελφός σου, που είναι αδύνατος πνευματικός εξαιτία τη δικής σου γνώσεως. Αλλά για τη σωτηρίαν του αδελφού σου αυτού ο Χριστός εθυσίασε τη ζωήν του. 12. Και έτσι διαπράττεται αμάρτημα από το οποίο βλάπτονται μεγάλους οι αδελφοί και δι' αυτό είναι τούτο αμάρτημα στου αδελφούς και πληγώνεται και εκτιπάτε σκληρά τη συνείδησή τους η οποία είναι ασθενή και αδύνατος. Αλληποπίπτεται συγχρόνως και εις αμάρτημα το οποίο αναφέρεται σε αυτόν τον Χριστό που απέθανε για να σώσει τους αδελφούς αυτούς. 13. Δι' αυτό δε Εάν αυτό που τρώγω γίνεται αιτία σκανδάλου και αμαρτίαση των αδελφών μου, δεν θα φάγω ποτέ ή είδο κρεάτων, για να μην σκανδαλίσω των αδελφών μου. Και έρχομαι να σας δείξω ότι για τους ασθενείς αδελφού έκαμα και ξεκολουθώ να κάνω θυσίαση των δικαιωμάτων μου.